Καλή σα ημέρα κυρίες μου και κύριοι Καλώς ήρθατε στους 101,5 Ράδιο Άρτα, FM Στέρεο Να ρίξουμε σήμερα Πρέπει να ρίξουμε γερή κεφαλιά στον τοίχο Καμιά ώριτσα παρέα Ο Γιάννης Λαζάρου είμαι 2681-4060 Για τις δικές σας παρατηρήσεις Χαιρετισμού και καλημέρες στο ράδιο ΑΕΤΟ στην Κουζάνη Στον Κώστα και σε τους φίλους που ακούνε μέσω του ραδιοφόνου του Στον Νίκο τον Αμάραντο και στο RTFM στην Κύπρο Σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι Σε όλους τους φίλους εκτός και εντός Ελλάδος που, μας κάνουν, που κάνουν υπομονή και μας κάνουν την τιμή να μας ακούνε Επίση, ιδιαίτερου χαιρετισμού στη Λομβαρδία, Κυρίε μου και κύριοι, Πρέπει να κουτουλίσουμε το κεφάλι μας ελαφρώ στον τοίχο σήμερα διότι δεν παίρνουμε χαμπάρι τίποτε. Yeah. Πέφτουν όλα μαζί, Βλέπετε στον καμένο εγκέφαλο, yeah. έχει κάψει φλάτζα από τη την υπερπληροφόρηση δεν τους έκατσε τώρα και ο Σταμπούλος έγινε ταυτόχρονα το ατύχημα εκεί στην hey! στην εθνική οδό με την Νταλίκα που πήρε παραμάζωμα και καθάρισε 4-5 χθες λοιπόν είχαμε άλλο ένα δράμα στην στο πεδίο Βολής εκεί στο Βόλο, στη Λάρισα που είναι το κείδαν τέλος πάντων όπου λέει τρει έσκασε λέει Yeah. Χάσαμε τρεις Λοιπόν Βέβαια Ο υπολουχαγός Ο οποίος γλίτωσε Στο παρατρίχα Ο άνθρωπος Είναι εκτός κινδύνου Τραυματισμένος βαριά Λέει ότι δεν προλάβαμε να αντιδράσουμε Τι να προλάβατε να αντιδράσετε ρε Πολουχάγια Πλάκα μου κάνει <Συκλή> Τώρα βέβαια θα βγουνε θα πούνε πολλά Θα πούνε πάρα πολλά θα, ακούμα, θα πούνε ακόμη περισσότερο Και Λίαν συντόμως Θα τους ξεχάσουμε κι αυτούς <Συκλή> Όπως ξεχνάμε τα πάντα Στην Ελλάδα Ξεχνάμε όλα τα ουσιαστικά Εν τη γενέση τους Αλλά μας μένουνε τα καραγκιουζηλίκια της uh, Ραχίλ Παρακαλώ Παρακαλώ Α, Σε αυτόν εκείσαμε την γεγονότα καλό. Είναι κότε καλά. Yeah. Θα... Καλή σήμερα φίλε μου Κοίταξε να δεις κάτι φτάσαμε στο σημείο ε, που ό,τι και να πει ο καθένα, ότι και να ακούσουμε, ό,τι και να δούμε πια με τα μάτια μα. Ε, είναι η εποχή, είναι η εποχή. Ηταν έσπασε ο υπουλοφό είπε ότι έσπασε ο πυροσουλήνα. Το βλήμα λέει ήταν κατασκευή 1984 και χρησιμοποιήθηκε στην άσκηση. Ποιο θα ενδιαφερθεί γι' αυτά. Είδατε λοιπόν που ο Θεοδωράκη σα είπε να φυλάει τα σύνορα η Frontex, να αναλάβει γενικά η Frontex η οποία έχει φρέσκια, πυρο... φρέσκα πυρομαχικά, ηλεγμένα πυρομαχικά, διότι δεν μπορούν να δώσουν στα δικά του παιδιά τέτοια πυρομαχικά. Τέτοια πυρομαχικά δίνουν στου αποικιοκρατικού στρατού. Τα πληρώνουν βέβαια με το αίμα του οι λαοί που τα αγοράζουν. Αλλά καταλαβαίνεις Εκείνο που έχει όμως σημασία Είναι ότι χάθηκαν τρεις Χάθηκαν τρεις Παρακαλώ Όχι Ναι Όχι Ναι Έτσι Καστώς ναι, ξεχνάνε ρε τα πάντα Ως καλά Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι το, βλήμα, το βλήμα ήτανε κατασκευής 1984 Βέβαια τα βλήματα κατασκευής 1981 και δόθε Τα οποία έχουν διαλύσει το σύμπαν Αυτά είναι μια χαρά δεν παθαίνουν τίποτα Όπως καταλαβαίνεις Αυτά τα βλήματα Το βλήμα λοιπόν κατασκευής 1984 Λέει χρησιμοποιήθηκε στην άσκηση Γι' αυτό λοιπόν το λόγο μεγάλη. Να ακούτε τώρα το, το γέννημα της, το νέο γέννημα της Δημοκρατίας, του Θοδωράκη που σας είπε να αναλάβει η Frontex να τελειώνουμε. Διότι στη Frontex δεν θα τολμούσαν να δώσουν τέτοια πράγματα ή να κάνουν τέτοια πράγματα. Αυτά, επαναλαμβάνουμε, τα κάνουν σε απεικιοκρατικούς στρατούς ε, τα οποία, βέβαια, οι απεικίες τα πληρώνουν με το αίμα τους, έτσι. Οπο, ε, λέγε με Ελλάδα. Λοιπόν, το θέμα, κυρίες μου και κύριοι, είναι ότι. Οι φανφάρες Οι φανφάρες δεν έλειψαν Δηλαδή δεν μπορούν να το κλείσουν το, το, το, το, το βρωμό στο Ούτε για ένα δευτερόλεπτο Σεβόμενοι σεβόμενη Την απώλεια Τριών ανθρώπων εκείνη τη στιγμή Ή άλλων χιλιάδων ανθρώπων Καθημερινώς στην Ελλάδα Βγήκε ο Αβραμόπουλος τώρα κυρία μου και κυριέ μου Διότι εσύ είσαι δεξιός Είσαι πατριώτης Σε καταλαβαίνω σε καταλαβαίνω για τον έρωτα που έχει για αυτόν τον πατριώτη, για τον Αβραμόπουλο. Πραγματικά σε καταλαβαίνω. Τα τρία παλικάρια μα, μα είπε ο Αβραμόπουλο, έπεσαν στο καθήκον. Και τα αίτια διερευνώνται, θα διαταχθεί ΕΔΕ, τα γνωστά. Καταλαβαίνει. Έπεσαν στο καθήκον, μα είπε ο Αβραμόπουλο. Κυρίε μου και κύριοι, κυρίε μου και κύριοι, όπω βλέπετε, λοιπόν, επειδή αύριο θα είναι ξεχασμένο το θέμα, διότι θα έχουν να ασχοληθούν με τα καμώματα της Ραχίλ με τα... με τα σκέρτσα του Μπουμπούκου με τους νόμους του Βορύδη με τα σκέρτσα του Σαμαρά του Βενιζέλου και όλων των διότι μην ξεχνάς τώρα ότι τρεις μέρες θα αληκτάνε στη Βουλή μιλάμε για αληκτισμα τώρα έτσι γιατί ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνη. Ο... ο Σαμαράς ο οποίος δεν θα είναι στη Βουλή εκπρόσωπος του θα είναι ο φασίστας, ο ναζιστής Βορύδης λοιπόν αφού ο Σαμαρά Πάει στο Μιλάνο για καφέ το παιδί Αυτή είναι η δημοκρατία σου Λοιπόν, τρεις μέρες θα αληχτάνε Θα αληχτάνε Τρεις, τρία μερόνυχτα Πρόσεξε τώρα, εσένα Εσένα μεγάλε With the λοιπόν κοίταξε τώρα Με βάζει να... Δεν θέλω να κάνω Να σου πω κάτι υποθέσεις με την έννοια Με τα βλήματα Τα βλήματα σου είπα Φίλε μου γεγο... Τα βλήματα σκευής 81 και δόθε Είναι η κατάσταση η οποία... Τώρα το ότι θέλουν πολύ σωστά παρατήρησες να μείνουμε λίγο εκεί Θέλουν να τελειώσουν το... Ότι υπάρχει από ελληνικό στρατό στην αλλά, στη χώρα Ή την παραγωγή ε, πυρομαχικών όπως την Εύω Διότι θα πούν τώρα Ναι έχεις δίκιο το βλήμα είναι παραγωγή Εύω να κάνει ελατηματικά τέτοια κλείστε το κι αυτό Μην ξεχνάς Από εδώ σου παρουσίαζα Βέβαια Κοίταξε επειδή εμείς δεν ασχολούμαστε Περισσότερο με τα καμώματα των Σούργελων και ασχολούμαστε με πραγματικές ειδήσει. Από εδώ δεν σου παρουσίαζα πριν πόσους μήνες όλη την παράσταση που έδωσε η Μαριέτα του Κουτσίκου του Γιαννάκου. Όλη την παράσταση να καταργηθεί η, η, η παραγωγή ε, πυρομαχικών στην Ελλάδα βαρέων οχημάτων και να γίνονται λέει στη Γαλλία γιατί είναι οδηγία της ΕΕ και θα είναι καλύτερα ποιοτικά και θα μας τα μοιράζει η Γαλλία. Εδώ δεν το παρουσίαζα. Δεν στο παρέδωσε κανένα σημασία. Εσένα που σε ενημερώνει το κόμμα σου, ο συνδικαλιστής σου σε ενημέρωσε γι' αυτό. Να σου κάνω μια παρένθεση, Ρε Ελληνάρα μου. Χθε έγραψα ένα αρθράκι Καλώ ήρθατε στο Μάτριξ. Όπου εμπεριστατωμένα, στο χώρο τη υγεία, σου αποδεικνύω τι παίζονται στι πλάτε σου με υπογραφέ του Προέδρου τη Δημοκρατία, του Πρωθυπουργού σου, του Βενιζέλου σου, όλων των πατριωτών. Ε, ή βγήκε κανένα κόμμα. Να μιλήσει για αυτό το πράγμα, βγήκε κανένας αρθρογράφος να γράψει, να σε ενημερώσει για αυτό το πράγμα Βγήκε κανένας συνδικαλιστής να σε ενημερώσει τι ακριβώς κάνουν οι βάρος σου Εις βάρος της αξιοπρέπειάς σου, εις βάρος της ζωής σου Δεν νομίζω να βγήκε κανένας, απλά μεγάλε Επειδή ακούς ό,τι θέλεις για να μισήσεις ή να αγαπήσεις ή να κάνεις να μην πω τι άλλο Λοιπόν, ακούσω ό,τι θέλει. Ανάλογα με το τι χρώμα είναι βαμμένο το μυαλό σου. Είναι ροζ? Λέμε μαλακίε. Είναι κόκκινο? Χειρότερε. Είναι μαύρο? Φασιστικό. Απαπαπαπαπαπα. Αναρχοάπλητη Είναι πράσινο? Ε, πασοκολισταρχικό. Παπαπα. Πα, πα. Εμείς τα ξέρουμε όλα. Για να μην μιλήσουμε για του πατριώτε. Το θέμα στην προκειμένη περίπτωση, αγαπημένα μου Ελληνάρα, δεν είναι τι χρώμα είναι βαμμένο το άδειο κεφάλι σου. Το θέμα είναι εμπεριστατωμένα. Αν έχει κάποιο συνδικαλιστή σου ή κάποιο κόμμα σου αντίθετη άποψη από αυτά που έγραψες το άρθρο χθε, μπείτε να το διαβάσετε Γι' αυτό έστελα ιδιαίτερε ευχαριστίες στη Λουμβαρδία Ξέρουν αυτοί εκεί κάτω λοιπόν. ε, και σε άλλα μέρη του κόσμου Μπείτε διαβάστε Και άμα έχετε κάποια αντίθετη γνώμη Αν σας είπε κάτι αντίθετο το κόμμα σας Αν δεν συμβαίνουν αυτά τα οποία έχουν γραμμένα στο άρθρο Πάρτε με ένα τηλέφωνο δεν είναι κακό, δεν θα σας χαρακτηρίσουνε γκοαγκούς Επειδή θα μας μιλήσετε Και πείτε μας, είναι αλλιώ τα πράγματα Ή είναι έτσι όπως σας τα γράφουμε, σας τα παρουσιάζουμε Αλλά επειδή δεν ανήκουμε στο χώρο σας Πρέπει να μας κάνετε ντάτσι ντάτσι Είναι έτσι ή δεν είναι Οπότε λοιπόν για ποιο καθήκον μας μιλάει ο Βραμόπουλος Ήδη ξεκινώντας αυτά τα βρωμόσκυλα την τριήμερη, Το τριήμερο αλήχτισμα Τέλειωσαν τα παιδιά αυτά. Του ξεχάσαμε. Πέρα από την εντάξει την πίσω πόρτα που ανοίγει όπω πολύ σωστά παρατήρησε ο φίλο Τι λέει: Κροατής, ότι η Εύω είναι άχρηστη. Να το κλείσουμε εκεί. Τι χρειάζεται ο ελληνικό στρατό, ο άλλο με να έρθει φρόντεξ κλπ. Αυτά συμβαίνουν γύρω σου. Και εσύ πολεμά και τραγουδά. Πα και παλαμακίζει τα σούργελα στα 40 χρόνια τη νέα τρομοκρατία. Λοιπόν, για να μην πούμε ότι παρακολουθεί συνέδρια του Κουρέλα. Και έχεις μεγάλη αγωνία τώρα Που θα καταλήξει πατριώτης Αραχήλ Μακρύ Που διαγράφει από τους Ανεξάρτητους Έλληνες Είναι ωραίο το show στη μένα Πάρα πολύ ωραία Αλλά το show μεγάλε Είναι για χορτασμένου. Είναι για λιγδωμένα μυαλά Όχι για λιγδωμένα έντερα Για λιγδωμένα μυαλά Είναι πάρα πολύ ωραία στη μένα το show. Το λέω show Διότι το λέει Μπακογιάννενα Καραμαλίτσα, ζακέτα, σόου, λιμών. Είναι πολύ ωραία. Τρει μέρε τώρα θα αληχτάνε, λέει, για την ψήφο εμπιστοσύνη που ζήτησε ο Σαμαρά, ο οποίο δεν θα είναι στη Βουλή, γιατί θα είναι στο Μιλάνο, ενώ τα δικά σου προβλήματα, που δεν έχει να πληρώσει νίκη, φω, δε ή γιατρό, ασπιρίνη, είναι λιμένα. Και αυτοί θα αληχτάνε τρει μέρε για ψήφο εμπιστοσύνη. Ψήφο εμπιστοσύνη πού? Αφού την ψήφο εμπιστοσύνη την έχει δώσει ο αποκαλούμενος ελληνικός λαός ψηφίζοντας όλα αυτά τα σούργελα. Παρακαλώ. Ωραίο το show. Έρχισε δίκιο τηλεακροατή μου. Αντί να αληχτάνε 9 εκατομμύρια Έλληνες εναντίον όλων αυτών σουργε, της Σουργιλιάδας είναι 300 εκεί μέσα καλοπληρωμένοι που τα παίρνουνε χοντρά λοιπόν και, και ωραίο είναι πολύ ωραία στημένο το σοου και εσύ τώρα μεγάλε πρόσεξε να έχει μεγάλη αγωνία επειδή διαγράφει από την κοινωνιστική ομάδα η Ραχήλ μη τη διαγράψουνε και από το κόμμα προσέξτε να έχει τεράστια αγωνία ρε άλλαξε βρακί σου λέω άλλαξε βρακί σου λέω Αλλάξε βραγκία από την αγωνία. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν ε, δίπλα σου. Σου λέω, επαναλαμβάνω, άλλοι πολεμάνε και τραγουδάνε με βότκες μπλε. Άλλοι, να πούμε, ε, κάνουνε, κάνουνε, παίζουν με τα twitter τους, με τα πουλάκια τους, με τα φατσαμπούκια τους, με τα λοιπά, χορτασμένοι και πάνω απ' όλα όμως ανήθικοι και φιλοτομαριστές διότι δεν τους ενδιαφέρει τι συμβαίνει γύρω τους. Η δυστυχία αυτών των 100 300 300.000 Ελλήνων που οδηγήθηκαν στην καταστροφή λοιπόν και εσύ τώρα κάτσεις να παρακολουθήσει με αγωνία αν διαγραφεί η Ραχίλ και από το κόμμα όχι μόνο από την κοινοφιλωστική ομάδα και τι θα αληχτήσει ο Βορύδης αυτό το να το στη Βουλή εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό σου μεγάλε Γκέγγε Ορνοτ γκέγγε. Λαγαλόν. Εγώ hey. mm -hmm. <muchos> <muchos> Σωστό, σωστό. Σωστή η παρατήρηση. Σωστή παρατήρηση. Κάνει μια παρατήρηση ένα φίλο τηλεακτροντή εδώ, με το δεύτερο θύμα που είχαμε από του Χούλιγκεν, λοιπόν. Πήρε μέτρα ο υπουργό, σταμάτησε τον, την μπάλα για μια Κυριακή. Ενώ τα εκα, χιλιάδε, εκατοντάδε χιλιάδε θύματα που έχουμε, τα 5 δεκα χιλιάδε αυτοκτονημένου και αυτά, όλη τη από την κυκλοφορεί, δεν παίρνουν μέτρα. Εντάξει, έχει δίκιο. Αλλά πρόσεξε όμω, να έχει το μυαλό σου, να έχει το μυαλό σου σε αυτά λοιπόν που μη διαγραφεί η Ραχίλ να έχει το μυαλό σου διότι ο, ο στρατηγός Βενιζέλος έριξε διαταγή στα πασοκοματόσκυλα ετοιμάστε λέει ψηφοδέλτια ακόμα και για το 2015 στον αγώνα τα πασοκοματόσκυλα όλα τώρα Έχουν έχουνε πρόβλημα μεγάλα του καταλαβαίνεις η ζωή τους όλοι είναι αυτός ο διορισμός αυτό το κολογλύψιμο που κάνανε αυτά που παίρνουν αυτή τη στιγμή που δεν τα παίρνει, είναι άνεργος ο ιδιωτικός υπάλληλο και χαίρονται γιατί δεν τα παίρνει και παίζουνε, αυτοί παίζουνε. Εμείς τι να κάνουμε τώρα, να μην τα πούμε. Άιντε σε ρωτάω εσένα ρε φίλε να πούμε και στην Αγγλία που ίσως ακούς διότι περνάς καλύτερα ξέρω εγώ ή στη Γουαδελούπη που είσαι ή στη Θεσσαλονίκη ή στην Κυψέλη. Λοιπόν, ερώτημα, να μην τα πούμε. Πιανού δηλαδή, σε ποιον το αυτοί γινόμαστε ενοχλητικοί λέγοντα την αλήθεια. Διότι εδώ στην προκειμένη περίπτωση η Ελληνάρα μου δεν είναι η αλήθεια όπω την καταλαβαίνουμε εμεί. Είναι η υποκειμενική αλήθεια. Είναι αυτό που συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο. Σε πραγματικό χρόνο λοιπόν σκοτώνεται ο κόσμο. Υποφέρει ο κόσμο και αυτοί αληχτάνε στη Βουλή βρίσκουν τερτύπια. Πρόσεξε τώρα λοιπόν, καινούργια τερτύπια. Με τι ασχολείσαι σήμερα. Αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ να μην στέλνει εκπροσώπου του στη τηλεοράσει και αλλού, όπου θα είναι παρόν ο Μπουμπούκος. Αυτό το ελληνοφανέ καρτούν. Να σου πω κάτι. Πολύ καλή απόφαση. Με βρίσκει 100% σύμφωνο, διότι δεν έχεις να κουβεντιάσει τίποτε με αυτό το άθυρμα, το γέννημα του ναζισμού. Πολύ σωστή η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πρέπει να του διατυμπανίζει. Γιατί πρέπει να βγει να το αναλύσει σε ώρε τη τηλεοπτικής χαζομάρας να μας το πει. και να, σε, να σου κάνω και μια ερώτηση, με τους άλλους δεξιοπασοκόσκυλα τι κοινό έχετε τι να πείτε στη τηλεοράσεις, γενικώς τι πρέπει να λέτε στις τηλεοράσεις για να κοιμάται ο κόσμος, αποκλείστε τους όλους, έχετε τη δυνατότητα να κατέβετε να μιλήσετε με το λαό με λαό του Σιριζέως αυτή τη στιγμή ορίστε Διαφωνόμαστε, εντάξει, εντάξει, εντάξει, να τελειώσω τη σκέψη μου, εντάξει, ναι, εντάξει, παρακαλώ, ναι, παρακαλώ, ορίστε, λοιπόν, πείτε μου λοιπόν, δεν τέλειωσα, λοιπόν, μου λέει ένας φίλος τηλεακροατής εδώ, ότι χαίζονται λέει και δε, μάνα, δεν έχουν επιχειρήματα, ρε φίλε, συγγνώμη να σε ρωτήσω, έχεις ακούσει κανένα επιχείρημα από αυτό το ελληνοφανέ καρτούν, τι να κουβεντιάσεις με αυτόν, ρε. Όταν πα να ανατρέψει μια κατάσταση, όπω υπάρχει, λέμε τώρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάει να ανατρέψει μια κατάσταση. Τι κουβέντα να κάνει ρε με αυτά τα αθύρματα. Μη μου κάνει πλάκα κι εσύ τώρα να δω. Μη μου αμαρχήσει με τη δημοκρατία και άλλε τρίχε που έλεγε ο Χατζιπαπάρα χθε. Μη μου αρχίζετε τι ιστορίε τώρα. Βάζει όπου σα συμφέρει μπαίνει μπροστά η δημοκρατία και όπου δεν σα συμφέρει έχουμε τον Μπουμπούκο να υπογράφει να σου παίρνουν το σηκώτη, να σου παίρνουν το πλεμόνι, να σου, να σου παίρνουν το παιδί. Να γίνει παρένθετη μητέρα. Μη με τρελαίνετε τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή πάει να κάνει μια ανατροπή. Εντάξει, εγώ δεν, δεν συμφωνώ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε, το, το γνωρίζετε όλοι αυτό. Και με το παιχνίδι που κάνει. Πήρε μια απόφαση να μην μιλάει με τον Μπουμπούκ. Διεύρινε την απόφαση. Με ποιου να μιλήσει. Δηλαδή μιλάς με τον Γορίδη. Δηλαδή μιλά με τον Βενιζέλο. Δηλαδή μιλάς με τον Πασοκόσκυλο εκείνο που βγαίνει και ο, ο, ο, ο, ο, ο. Τι να πει με αυτού, αδερφέ μου. Έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή Είσαι κόμμα εκατομμυρίων Κατέβασε το λαό και ενημέρωσε το λαό Γιατί πρέπει να στείνεσαι στον κάθε καμπουράκι Στο κάθε τέτοιο πληρωμένο ε, Μορμολίκιο Μπροστά να πούμε Να απολογίσαι και να αναγκάζεσαι να απαντάς σε όλα, σε όλα αυτά τα, τα γερμανοτσολιαδάκια Γι' αυτό με βρίσκει σύμφωνο Η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ Αλλά δεν είναι, σωστη, δεν είναι 100% σωστή Μη μιλάς με κανέναν μην ξαναβγαίνεις στην τηλεόραση Εμείς μιλάμε απευθείας με το λαό Απευθεία, Λοιπόν λαέ το και το και το και το Κι άμα θέλει ο λαός Ας έρθει άμα δεν θέλει Ας τον εκεί μετά με αυτού. Λοιπόν πολύ σωστή η απόφαση Τι να πεις με τον Γεωργίαδη τώρα Τι να πεις Τι ακριβώς να συζητήσεις Με αυτό, αυτό το καρτούν Τι να συζητήσεις και... Τι να συζητήσεις στην τηλεόραση Σε ένα παράθυρο με πουλημένο δημοσιογράφο, με πουλημένο κανάλι. Γιατί σε βγάζει εκεί λοιπόν. Γιατί σε βγάζει και σου έχει απέναντι τον το Μπουμπούκο. Διότι ο Μπουμπούκο έχει λαϊκό έρισμα. Η ηλίθιοι είναι κοπάδι. Θα ορμήξει το βαρεμένο, ο βαρεμένος θα τα χάσει. Λοιπόν, και το κοπάδι θα το κερδίσει ο Μπουμπούκο. Πεγνίδι κάνουν. Πεγνίδι κάνουν. Τι κάνουν. Σωστή λοιπόν η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά λυψή. Μην μιλάτε με κανένα Τι να πείτε με αυτά, με αυτά τα, τα μόσχια Τα μσκάρια, τα γίδια Πως αλλιώς να σας το πω εντόπι εδώ ΣΥΡΙΖΑ Για να το καταλάβεις Τι ακριβώς συζητάς με αυτά τα γίδια Δεν προσβάλλουμε τα γίδια τώρα τη ρίμι του λόγου έτσι Και με συγχωρείς φίλε τη λέει Ακροατίνα μου Τι να συζητήσει, Ποια δημοκρατία να, τι, Με ποιο να συζητήσεις δημοκρατικά Με το μπουμπούκο Μ Ενώ μιλάμε να πούμε να μιλάμε, τέλος πάντων. Εδώ τώρα, τέλος να πάμε Πάμε, περίμενε να πιούμε λίγο νερό για να καρκοθούμε στο τέλος <Κι> Ζεις σε μια χώρα μεγάλη, Απέραν τη Μπορεί να μην το καταλαβαίνεις γιατί είσαι πατριό δεξιούλη. Δεξιούλης Ξέρω εγώ είσαι επαναστάτης Συριζούλης Ζεις σε μια χώρα απέραν της Ξεφτύλας Έρχονται λέει οι ευρωβουλευτές Πρόσεξε μεγάλε Έρχονται οι ευρωβουλευτές Για να δούνε την Αμφίπολη Και ε, Πρόσεξε Επίσημος αντιπρόσωπος Για αυτή την ιστορία θα είναι ο Ζαγοράκης Ναι Ο ευρωβουλευτής της Νέας της Ζαγοράκης Ο, ο, ο δε. Ναι θα τους πείτε, πούμε από εδώ οι Αμφίπολοι. εδώ είναι το bar no name, εδώ τα πίνουμε με την κιρά πώς τη λένε εκείνη τη μοντέλα, εδώ θα εμφανιστεί ο Κωστόπουλος, παιδιά περιμένετε, σε λίγο θα ανοίξει και το πώς το λένε εκείνο το bar στη Μύκονο, να σας... ο Ζαγοράκης μωρέ, τον καταλαβαίνετε, έφτασε η, η διανόηση στην Ελλάδα να είναι ο Ζαγοράκης, ο Ζαγοράκης θα του πάει λέει στην Αμφίπολη, Ποιο ο Ζαγοράκης μεγάλε. Τώρα όσο για το χρέος με το ΣΥΡΙΖΑ και αυτά εντάξει παιδιά τα είπαμε ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να γίνει κυβέρνηση και θα γίνει κυβέρνηση χρησιμοποιώντας όλους τους διαδρόμους και τα παρακλάδια και τις, τους, τους, τις δεδαλοϊστορίες οι οποίες οδηγούν στην εξουσία αυτές που χρησιμοποίησαν και η η Παπαντρέη και όλοι οι άλλοι Ορίστε. Αυτό είναι καλό, ναι, αυτό, είναι... αυτό είναι καλό, ναι. Μ' αρέσει λέει ο τηλεακροατή. Αυτό ο οποίο πήρε να με ρουμπόσει πριν, μου λέει: Μ' αρέσει, μου λέει, ε, σταμάτησε να μιλάει με τον Γεωργιάδη ο ΣΥΡΙΖΑ και ξεκίνησε να μιλάει με τη Μέρκελ. Ρε, μολάκι μου, μα δεν κατάλαβε. Είδε, δεν ακού και εσύ τι σου είπα πριν πάρει τηλέφωνο, Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλοντα να γίνει κυβέρνηση, θα χρησιμοποιήσει υπόγεια, διαδρόμου, στοέ, τούνελ, τα πάντα. Ό,τι ακριβώς χρησιμοποίησαν Καραμανλέοι, επαναλαμβάνω Παπαντρέοι, Σιμιτέοι Ούλοι, ούλοι αυτοί Δηλαδή πως γίνεται ξαφνικά Έγινε καμιά επανάσταση με όπλα Για να πάρει την εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ Έτσι, έτσι επειδή του κατέβηκε αμόλυντος Βλέπεις τη διαδρόμη Βλέπεις που κουσεύ; Να σου το πω έτσι δι... συνθηματικά Του πηδί Από Αμερική σε Ρωσία Από Πατριαρχία σε Βατικανά, από, από � Λοιπόν, εντάξει, είπαμε να πούμε, μην γλιστράμε στον Ταραμά συνέχεια Οπότε λοιπόν τώρα μεγάλε που είναι έτοιμη, έτοιμα τα πασοκομματός να ρηχτούν Στην, πες την, τους, τους είπω στρατηγός, ετοιμάστε μάστε ψηφοδέλτια και για το 2015 Που θα έρθει ο Ζαγοράκης να κάνει περιήγηση στη, <σουσίλιο> Ο Ζαγοράκης ρε. <σουσίλιο> ρε, ο Ζαγοράκης καταλαβαίνεις Άμα του πεις πες μας τρεις λέξεις ελληνικές θα σου πει Άγκρ Μούγκρ Βάγκρ Ο Ζαγοράκης Βόρνερ Μπροσ Δεν σου λέω τώρα Αυτό είναι μεγάλη προχώρα Αλλά ο Ζαγοράκης μεγάλη Είναι στη Νέα Δημοκρατία Είναι στέλεχος Μπροστά για την πατρίδα σου Λέω Όλα Δε, όχι, δεν δεν Ξέρει, μου λέει ο τηλεκρατής Goal, Penalty, Penalty Και Out Ναι, είναι ελληνικότατες η λέξη Φυσικά τις ξέρει Θα του λέγαμε, αν ήξερε και το Free Kick Αλλά δεν είναι παλιό αυτό Penalty, ρε, και Ξέρει και μια λέξη ελληνική, ρε Bauk Έπαιζε στο Bauk Και άκουγε την Baula Στο Bauk Πώς, δηλαδή Ακόμα τα αντέχεις μεγάλε; τι αντέχει ρε το πεντσί σου ρε μεγάλε. τι σε ρε βουλάκι μου. Λοιπόν είναι ένα ξέκολο τώρα βγήκε στην τηλεόραση, για να καταλάβεις τώρα σε συνάρτηση με το ζαγοράκι. Είναι ένα ξέκολο, πραγματικά δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό το ξέκολο, καινούριο φρούτο, ψευδό, οξ, οξόβιζο, ξόκολο κανονικά, το οποίο το λέει το Βάνα να κάνει τη... Ε, παρουσίαση λέει για τα γλυπτά του Παρθενώνα λοιπόν καθα... πρόσεξε μεγάλε Προ... Είδε πόσο ωραία τα... τα κάνουν όλα ένα τόσο ωραία ένα δεν, δεν το ξέρω αυτό το ξέκολο το βλέπω εδώ στη φωτογραφία είναι ξόβιζο, ξόκολο, ξόκολο οξοκόλος δηλαδή ξόμπουτο, ξοδύο όλα όξο λοιπόν. είναι και τσε εδώ είναι... θέλει μάλλον ε, τέτοια ε... Να κάνει ασκήσεις όπως ο Περικλής Σωστό μα ναι Το βάρανε λοιπόν στην παρουσίαση της ονέσκο για την επιστροφή των γλυπτών Του Παρθενώνα Τι άλλο θέλεις Η παραγωγή λοιπόν Τέτοιων α, διανοούμενων Στην Ελλάδα Είναι πλέρ για αυτή τη στιγμή Όσο πιο αγράμματος είσαι και όσο πιο διατεθειμένος Να ξεπουλήσεις τα πάντα Γίνεσαι Θεός έτσι λοιπόν και οι μαθητές εκκλησιαστικού λυκείου βασάνιζαν λέει ένα γατάκι, προσέξτε Το βασάνιζαν και ανέβασαν το βίντεο στο facebook Μη δεν ανεβάσουν το βίντεο στο facebook, να δούνε οι, μα... Τους δούνε οι άλλοι τι μάγκες είναι οι μαθητές του εκκλησιαστικού λυκείου Και το ερώτημα είναι το εξή τώρα Αγαλώ Καλώς τον Τι E aí, se calar, Φίλε. Να σε καλά. Yes. Να, Να σε καλά. Να σε καλά. Καλή σου μέρα, Καλή σου μέρα. Δεν έριξα σε κανένα στα αυτιά. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα, φίλε Δεν ρίχνω σε κανέναν τίποτε Απλά τα μαντριά, η προσωπική μου άποψη είναι Και την εκφράζω Δεν μπορεί να μου κόψει κανένα τη γλώσσα Ότι τα μαντριά είναι μαντριά Είναι μαντριά Από μαύρο μπιτ κατά μαύρο Μέχρι το γαλάζιο της, πώς να την πούμε τώρα Κεντροδεξιάς Ή το... Το ροζ τη κεντροαριστερά. Είναι μαντριά. Τέλο. Λοιπόν, τι μου λεγε λοιπόν για την Καριολάιν, μου λεγε. Μπράβο. Την Καριολάιν θα μπει εκπρόσωπο στο. Πού θα μπει εκπρόσωπο. Ποιο θα παρουσιάσει τα τεκτενόμενα στον Νίκο Ανοχή. Κάποια Καριολάιν. Σωστά, έχει δίκιο. Οπότε λοιπόν, μεγάλε. Έχουμε τώρα του μαθητέ του Εκκλησιαστικού Λυκειού που βασάνιζαν το γατάκι και το ανέβασαν στο βίντεο. Λέγαμε λοιπόν με αφορμή τέτοια γεγονότα τον τελευταίο καιρό ότι ε, βγήκανε πολλά ένστικτα λοιπόν στο απόλυτο μπουρδελιστάν το οποίο ζούμε και από ό,τι βλέπετε τα δείχνουν χωρίς κανένα φόβο μη φάνε και καμιά σφαλιάρα γιατί παλιότερα έπεψε και καμιά σφαλιάρα από κανένα από κανένα πατέρα, από κανέναν τέλος πάντων λοιπόν βλέπετε ότι σου λέει τι θα μου κάνουν όπως είπε και εκείνος ο ξεφτυλισμένος ο παππούς, για το παιδί, για το εγγόνι του που έκανε ηλεκτροσοκ Στα σκυλάκια στο δρόμο ε, δεν θα μας βάλετε και φυλακή Έτσι υποξεφτυλισμένος ο γέροντας Λοιπόν η ξεφτύλα μεγάλε Είναι πια πλέρια απλωμένη Απλωμένη χύμα Απλωμένη χύμα παντού Δεν αντιμετωπίζετε; Η ξεφτύλα η οποία Η ξεφτύλα η οποία ζούμε Η ξεφτύλα λοιπόν η οποία ζούμε Καλό του παιδί Αλάπη, Δήμηση. Αχά. τουρίστη. Πίτερ παραπάνω. Σε μένα ρεύρε. Πίτερ <laughs> παραπάνω. Πίτερ παραπάνω. Πώ uh, Πώς Δεν αντρέφτωστε λίγο, έλα, γι'άς. Ευτυχώς λοιπόν που κάποιοι δεν χάνουν το... το χιούμορ τους. Κάποιοι, λοιπόν, δηλαδή, και... Είμαστε, δεν μου λες να μεγάλε. Οι μαθητές, λοιπόν, του εκκλησιαστικού λυκείου. Θα κάνουνε δε. Τα παιδιά θα έχουν και κανένα αμέσως, θα τα βάλει και κανένα δεσπότης, καταλαβαίνεις κανένα διάκονος. Τα παιδιά είναι χρήσιμα. Αυτά τα παιδιά είναι χρήσιμα. <σσυσσ> Kill. <συσσ> Kill. Παιδιά, λέμε τώρα. Αυτά τα παιδιά είναι χρήσιμα. Αυτούς λοιπόν θα του δεις μεθαύριο, αρχιμαντρίτες, συνδικαλιστές, υπουργού, πρωθυπουργού. Είναι μια χαρά χρήσιμα για, το... για την κοινωνία. Την κοινωνία τους, το τονίζουμε έτσι. Τώρα ξηγάμε ενδιαφέρονται ότι είναι 40% κάτω τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων που να βρουν τα λεφτά το 2016 να πληρώσουν συντάξεις της τάξεως των χιλίων ευρώ και πάνω, ναι θα βρουνε μεγάλα πάντως εκείνο που έχει σημασία είναι το 1 από το 2 μισό λεπτό παρακαλώ για σου φλούδα τι έχει δε φλούδα him, πες ρε παιδί μου πες ευχαριστώ στο Εντάξει θα σου πω στον αέρα Είναι ένας φίλος λιμών Ο οποίο λέει τι να κοτουλίσω Δεν θα κοτουλίσω απλώς στον τοίχο Με αυτά που ακούω και γίνονται Θα λέει από τον τοίχο όσο ψηλά κι αν είναι Και σου ενημερώνω ότι κάτω από τον τοίχο Έχουν φυτρώσει με εντολή σαμαρά αγκούρια Οπότε καταλαβαίνεις ότι και να επιδείξεις αυτόν τον τοίχο Καταλαβαίνεις τι σε περιμένει <Ρι> Τώρα λοιπόν μεγάλη εμπολίες Από το 2016 το εκάσταση ψηφιστεί Με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα Δηλαδή το επίδομα φτωχού Αυτά δεν, τα, αυτά δεν μας νοιάζουν <Ρι> Το θέμα είναι να ανοιχτήσουμε τρει μέρες στη Βουλή Να κάνουμε show Το ότι δεν μιλάμε στον Μπουμπούκο Να δούμε τι θα γίνει η αγωνία μεγάλη Θα γίνει με τη Ραχίλ Αυτά είναι τα προβλήματα προβλ Αυτά είναι τα προβλήματα. Αλλά ναι, θα έχει μεγάλη πλάκα να έρθει μια μέρα και να μην βρεις στο άτομο τα χίλια πεντακόσια και τα χίλια τρακόσια εγγραφά. Ωραίο γέλιο που θα πέσει. Wrong wrong yeah. Πρόσεξε μεγάλε. Πρόσεχε, Παρακαλώ. <Κι> Ωραίο. δεν <Κι> ναι, μάρα, πώς θα το πω αυτό τώρα. Πανέξυπνο ήταν αυτό που μου τη λέει, Στο τέλος λέει, αντί για συντάξεις, θα σας δίνουν ένα ζευγάρι παντόφλες και έναν δονητή. λέει. <Κι αγράφη> και αν δεν σας αρέσει οι παντόφιλες να πάτε να απαυτοθείτε με τον δονητή σωστός τι λέει Ακροατής. Μεγάλε έγινε ένα πτέσμα και εμφανίστηκαν τρεις υπουργοί υγεία, Λοβέρδος, Γεωργιάδης και Βορύδης και δημοσιοποίησαν ότι κάποιες ιδιωτικές κλινικές έκλεβαν το κράτο Μα τι είπαν μωρέ, πατριώτες τι είπαν τα άσπηλα, τα αμόλυντα, τα λευκά Λευκότερα τις Περιστεράς Μπουμπούκια Ο Λοβέρδος ο Γεωργιάδης και ο Βορύδης μεγάλε <Φιλουκια> Ναι μας είπαν ότι κάποιες ιδιωτικές Κλινικές μας κλέβουν Να σε ρωτήσω Μπουμπούκο Γεωργιάδη βοριδή, να ζει στο κάθαρμα Και Λοβέρδο πασοκοκοματόσκυλο <Φιλουκια> Είδες μια χαρά Έχεις να μας πεις για την εσάνα να τίποτε Έχεις να μας πεις Διότι εσείς οι τρεις, τίσσατε, Με εντολέ των αφεντικών σας βέβαια. Για την ΕΣΑΝ ΑΕ που θα διαχειρίζεται ουσιαστικά τα σκότια, τα μπλεμόνια, τι καριέ, τα νεφρά, τα αίματα όλων των Ελλήνων, έχει να μα πει τίποτε. Είναι είναι εταιρεία, ισχύουν από 1 Νοεμβρίου αυτά τα οποία υπογράψατε, από μεθαύριο δηλαδή, με υπογραφέ του Παπούλια Γι' αυτό έχετε να μα πείτε τίποτα. Τι είναι η ΕΣΑΝ, τώρα σας... μπείτε, διαβάστε. Σα λέω το άρθρο εκεί. Καλώ ήρθατε στο Matrix το σκοτοπλέ σου, η καρδιά σου, το νεφρό σου, το αίμα σου, όλο. Γιατί είσαι και αναγκαστικός δότης σύμφωνα με τον Λοβέρδο. Θα πατάνε το κουμπί από την Εσάν στις Βρυξέλλες και θα βλέπουν λοιπόν ότι το νεφρό σου στη Σιάτιστα είναι συμβατό με το φραγκά του στο Βερολίνο. Θα σε αφήσουν έτσι, είσαι αναγκαστικός δότης ρε μεγάλε. Το καταλαβαίνει! Είπαν τίποτα αυτά τα τρία Ελληνοκαθάρματα. Ελληνοκαθάρματα τώρα Δεν, μιλά... Δεν μιλάμε τώρα Δεν βρίσκω λέξη Για την Εσάν Σε έχουν ενημερώσει για την Εσάν ΑΕ Όχι φυσικά Σε ενη... Επαναλαμβάνω Σε ενημέρωσε κανένας συνδικαλιστής Σε ενημέρωσε κανένα κόμμα Κανένας αρθρογράφος Καμιά εφημερίδα του κόμματο, Καμιά εφημερίδα του... των ε... συντακτών Ναι Σε ενημέρωσαν Τι είναι ακριβώ η Εσάν Όχι αν θες λοιπόν να πάρεις μυρουδιά τι είναι η Εσάν, αλφα ε, πες διάβασ' το αρθράκι. Καλώς ήρθατε στο Μάτριξ. Παρακαλώ. Όχι μόνο. Ε, έκαναν με ρωτάει ένα φίλος εδώ που διάβασε για την Εσάν εκεί στο άρθρο του γιατί δεν αντέδρασαν οι γιατροί και ε, τι όρκους δώσανε για το ιατρικό απόρριτο και τέτοιο. Ρε πλάκα μου κάνεις τώρα. Ρε. Βλέπεις καμία ομάδα στην Ελλάδα να αντιδρά υπέρ της, ή όχι να αντιδρά. Να συμπαρίστασαι σε καμιά άλλη. Οι γιατροί αυτή τη στιγμή έχουν το, το δικό τους αυτό. Οι δάσκαλοι το δικό τους η δικαστική το δικό τους, η βλάχη το δικό τους, η μογγόλοι το δικό τους, οι έτσι το δικό έχουν όλοι το δικό τους. Τι να βγει, έπρεπε να σηκωθεί επανάσταση για αυτό το α ε ε. Έπρεπε να σηκωθεί επανάσταση. Με πρώτο το ΣΥΡΙΖΑ. Επανάσταση κανονικά σου λέω. Δεν μας είπαν τίποτα λοιπόν οι Βομβούκοι, Λοβέρδος, Γεωργιάδες και Βορύδες για το Εσάν Αλλά μας είπαν ότι μας έκλεψαν οι δυτικές κλινικές oh, ba, ba, ba, ba. Λοιπόν, την ιστορία θα τη βλέπετε καθημερινά Εξάλλου έχει καταντήσει φοβερό show, λοιπόν, Με την ιστορία του χαλιφάτου Θα είδατε τι έγινε και στο κουμπάνι Στο παραπέντε είναι λέει, να περάσει ο πόλεμο από τη Συρία στην Τουρκία ε, αλλά στο κομπανί λέει δεν επενεύει ο Ερντουγκάν γιατί θέλει να φύγει ο Άσαντ και διάφορα τέτοια ωραία κόλπα γίνονται εκεί κάτω τα οποία τα, τα βλέπουμε και τα θεωρούμε πολύ μακριά μας κατάλαβες όπως θεωρούσαμε και τη δυστυχία και τη φτώχεια μακριά και σε κάποια μερίδα Ελλήνων ήρθε λοιπόν, τώρα τι κόλπο είναι αυτό τα έχουμε μάτα ξαναϊπεί τα ξαναϊπούμε μια ακόμη φορά είναι κόλπο στημένο διότι ο... ξεκίνησε από αραβικές άνοιξες, έφτασε σε αραβικούς χιμόνες Το θέμα πάντα θα επαναλαμβάνουμε είναι η δυστυχία των αθώων άμαχων οι οποίοι πληρώνουν μεγάλο τίμημα για τα παιχνίδια κάποιων. Θα μάθατε χθες ότι η κυβέρνηση η οποία ενδιαφέρεται πάρα πολύ για σένα πήρε πίσω, λέει, την ανακοίνωση ότι θα σου προσθέτουν τα κινητά τηλέφωνα που σου δίνει η εταιρεία στο μισθό, θα σε φορολογούν διότι ε, ε, ε, σε παρακαλώ και τα αυτοκίνητα. Το ερώτημα είναι το εξή. πρόσεξε, εσένα αυτά θα δίνει η ιδιωτική εταιρεία τα, τα τηλέφωνα και τα αυτοκίνητα που δίνει η πατρίδα σε αυτά τα σούργελα τους αυτά δεν δι... Δε, όχι φορολογούνται. Αυτά είναι γιατί δουλεύουν για την πατρίδα τα παιδιά. Άρα, τα μουσικάρια. Δουλεύουν για την πατρίδα, ρε. Δε. Κατάλαβες, Μιγάλε, Μια χαρά σου λέω. Ούλα, μια χαρά. Όλα πάνε καλά. Όπω έλεγε ο άλλο, Όλα καλά, όλα ανθυρά. Γεγονό πάντω είναι ότι λόγω ανασφάλεια των γονιών, πολλά παιδιά στην Ελλάδα δεν εμβολιάζονται πια. Επειδή δεν έχουν να πληρώσουν τα εμβόλια μετρητή. Οι γονείς, αλλά γι' αυτά ούτε κουβέντα Από τους υπουργούς Οι οποίοι επιχείρησαν στην υγεία Μπουμπούκο, Λοβέρδο Και Βορύδη you... Προσώπατα, η Μαξί είναι ψυχασθενής Και ήτρης, έτσι Μιλάμε γρήβα που είσαι σώσε μας you... Ουί Παιδιά Βρήκαν αρκούδα μαμούθ you... Άντε παιδιά Πούλμαν, βάλτε πούλμαν Βάλτε πουλμαν σου, λέω, στα γρεβενά πάνω, στη, στη μιλιά εκεί. Βρήκαν αρκούδα, ζούσε πριν από τρία εκατομμύρια χρόνια. Άντε, τραβάτε ρε παιδιά. Δεν θα πάτε, τι διάλογα, τι πηγαίνετε για τα μπάζα στην Αμφίπολη. Πω, πω, στα γρεβενά. Τεράστια αρκούδα, μαμούθ. Πω, παπα, τι αρκούδα ήταν αυτήν. Κουσιάτε με τα κούλμαν. Ωραία, <laughs> Τι <Γέλιο. laughs> <laughs> Ωραία είστε. Ωχ τη τραβάμε Και δεν το μαρτυράμε Λοιπόν που λες ελληνάρα μου ε, Να πούμε άλλη μια φορά Ότι χτες χάσαμε Αχ τρία παιδιά στην Ελλάδα Ο ένας ο υπολογαγός Είναι εκτός κινδύνου Αυτό είναι σημαντικό ε, Το οποίο Ανακυκλώθηκε ολίγοντι και σήμερα Και αύριο θα είναι Ξεχασμένο Παρακαλώ Καλώς τον. Ο Σουδεκίου, Πεύω άλλο, Σουδεκίου. Αλάκω, Βέι, Βό. Αλάκω, Βέι, Βέι. Αλάκω, Βέι, Βέι, δεν τον Βέι, Βέι, δεν τον το βλέπουν, διότι ο καμπούρης βλέπει την καμπούρα τα λουλού, δεν βλέπει τη δικιά του Έτσι <laughs> όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι Να καλά Βαλεκάρτ, να, να είσαι καλά Ένας φίλος από την Πρέβεδα εδώ ρωτάει ότι αυτό που σας βάλαμε λέει από πίσω είναι μεγαλύτερο από τη μεγάλη αρκούδα των γρεβενών δεν το βλέπετε Όχι είπαμε φίλε Διότι ο καμπούρης βλέπει το αλουλού την καμπούρα Τη δική του δεν τη βλέπει Θα μου πει, αυτό έπρεπε να το νιώθει Δεν το νιώθει η, η βαζελίνη του μισθού Του εφάπαξ και της σύνταξης Είναι φοβερή Δεν νιώθει τίποτε Όμως κοίταξε ο νούπο, Όπως είπε και ο άλλος ο τηλεαγροατής Λοιπόν σας περιμένω στον πάτο Έτσι είπε χωρί καμία διάθεση Εκδικητικότητα. Σωστό, σωστό. Έγινε. Γεια σα. Δεν μα πειράζουν τα μπάζα, λέει η Τσαπίπολη. Εδώ βλέπουμε τα μπάζα κάθε μέρα στην τηλεόραση. Να μην τα βλέπετε. Τελειώνοντας ας ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και γυρνάμε να κλείσω μεν. Σιγά-σιγά είσαι εσύ. Το μου μεγαλό. θα βρίξω στο δασύ. Γαλλικό το πόνο μου θα πλήξω στο κρασί κι άλλη σκοτουρά στο μυαλό μου δεν θα βάλω. Σαν η κοτήνη η καρδιά μου σε μισή τότε δεύτερο μου έτσι να πω είσαι εσύ σαν η κοτήνη, η καρδιά μου σε μισή το τελευταίο μου τσιγάλο είσαι εσύ, είσαι εσύ. Σε κάτλησα για πρώτη μου φορά Με φερνιά και με πάθος σε ρουφούσα Στις χιλιακύπες μία μοντινές χαρά Αλλά σε κάτλησα γιατί σε αγαπούσα Στις χιλιακύπες μία μοντινές αλλά σε κάπτυζα Γιατί Σε αγαπούσα Σαν νοικοτήρι η, η καρδιά μου σε μισή Το τελευταίο μου Συμβάω Σαν νοικοτήρι Υπότιτλοι AUTHORWAVE Το πύρι, η καρδιά σε μυσκή, το τελευταίο μου από τον τόλι του χάρμα παρακαλώ ε, κλείνω, κλείνω, κλείνω έτσι έγινε, έτσι έτσι έτσι έγινε, καλή, καλημέρα. Καλημέρα. καλημέρα καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα λοιπόν Κυρίες μου και κύριοι, λόγω κολλήματος δεν θα κάνει εκπομπή ο καναλάρχης σήμερα, θα ακούσετε επανάληψη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επομονή σας, για τις παρατηρήσεις σας και ευχόμεθα να είσαστε απαξάπαντες πολύ καλά όλοι. για και χαρά σας! Τον 1,5 FM Stereo.